Έλα, αποστολή. Έλα. Λέει ο Υπουργό, τα νοσοκομεία αξιολογούνται με βάση τον αριθμό των ράτζων. Ναι. Πολλοί κόσμοι επιλέγει να πάει στο Αττικόν. Ξέρω το θα έχει και ράτζα. Για το θεωρεί καλό νοσοκομείο. Δηλαδή θα βγει πλατφόρμα, θα κοιτάζουμε πού έχετε περισσότερα ράτζα και θα λέμε αυτό πρέπει να είναι καλό νοσοκομείο εκεί θα πάμε. Ναι, ναι. Και τώρα, θα βγει, θα κλείσουν, επειδή δεν θα έχουν ράτζα. και μια φορά που έχει δίκιο. Στη... Έλεγε στο να του πει Δεν ξέρω πού το πάνε. Δηλαδή δεν του πιστεύω. Ε, είναι αυτό ναι. Προφώνω δεν είμαστε καλά. Α, Μια φορά που έχει και δίκαιο. Γιατί όλοι δεν κατηγορείς. Γεια σου Αποστολή. Γεια χαρά. Λοιπόν, η στροφή του, έλα Γιώργη, άμα δεις το βίντεο, είναι αριστερή. Α, ενώ λέει δεξιά. Ναι. Ήταν στροφή προς τα δεξιά, υπάρχει και έχει διαπιστωθεί. Ω, το μία στροφάρα, έλα Γιώργη. Έχω και μια άλλη πρόταση για μείωση τη τιμή της ενέργεια στο ρεύμα. Τα Χριστούγεννα εκεί, όποιο πάρκο και να πήγαινε, ήταν παντού χορηγοί. Σταματήσουν τι χορηγίε και να κατεβάσουν το ρεύμα, λέω. Δεν ξέρω, μια πρόταση κάνω. Γιατί πολλέ χορηγίε κάνουν, παντού χορηγοί, χορηγοί και μετά μα τα βάζουν αυτά τα πληρώνουμε στο ρεύμα. Άμα σταματήσουν να γίνονται χορηγίε, στα πάντα, ίσω να μειωθεί και λίγο το ρεύμα. Δεν ξέρω, αν συμφωνεί. Συμφωνώ, συμφωνώ. Σου είπα πριν ότι η στροφή ήταν αριστερή στο βίντεο που έλεγε άλλο τη Λα σωστά. Mm -hmm.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 Έλα. Ελά. Μπαν ο λόγο, τι κάνει. Λοιπόν, α πούμε ένα ευχάριστο πρώτα. Αν και έχω καθυστερήσει πολύ, είναι στην Αθήνα, στο Γαλάνδ, κοντά στη δική σπλακεδία, το εθνικό τσίρκο τη Κούβα. Χορευτέ, ακροβάτε, πολύ ωραία πράγματα. Το είδα, το είδα. Το το είδα. Ξαναποστάρι, έχει πάει. Όχι, το έχω πέρασε απ' έξω. Okay, τι έχει μόνο χορευτέ, έχει μέσα. Χορευτέ, ακροβάτε, έχει ωραία πράγματα. Ζώα, έχει. Όχι, ζώα. Δεν... Ε, αυτό. Είμαστε φιλό ζωή, βίγκαν. Βίγκανε. Δεν είπα να τα τρώμε. Να τα εκμεταλλευόμαστε μόνο και να τα κρατάμε σε πίνα για να κάνουμε καλό σου. Όχι, όχι. Δεν μπορώ να σου πω τώρα τα σου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 Ελάπω σ' όλη καλημέρα. Καλημέρα. Ερχεται τι χάπα τα μας τεωρούνε; Πολλοί οπου πουκος στο νεοπή. Το έχει μάθει όλη Ασία, η Ελλάδα, η Ευρώπη. Θέλω πραγματικά να πω στον κόσμο που περιμένει και το ακολουθάνει συγγνώμη. Όταν με είδαν και εδώ τη πραγματικά είχα συναγορεθεί. Και προσπαθούσα να του βρω λίγο και βρήκα στη συνέχεια. Μα θεωρούν πολύ χάπατα. Καλά, εννοείται. Ο Μπουμπούκο, να... πώ κάνω εγώ περιοδεία και πάω την παράσταση σε διάφορε πόλει. Έτσι, Νομπούκο σε διάφορα μέρη εδώ στην Αθήνα. Πήγε να κάνει την παράστασή <συσχερή> του εκεί <και> σόλ. <συσχερή> Κανονικά θα έπρεπε να έπεσε το γιαούρτι με το κιλό, με του γουβάδε. Αυτό είναι το πρόβλημα. <συσχερή> Άντε με το μαλάκα, το Ότι ούτε το γιαούρτι μα δεν του αξίζει. Ούτε αυτό δεν σπαταλάμε. Εκεί μα <συ> έχουν φτάσει οι αλήτε. Να μην έχουμε περιθώριο ούτε το γιαούρτι μα να πετάξουμε. Więc to nie jesteśmy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 Τι θε να υπερασπιστεί ο Ποβδάνο, το Μάρξ. Αυτός. το Μάσκ θα υπερασπιστεί. Όχι τον Μάρξ. Ναι, ναι. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Κανένα να λευκό. Ο άνθρωπο αυτό είναι στο φάσμα του αυτισμού. Λέτε, λέτε, δεν κουστά... είναι τα ανακλαστικά. Κουστά... Κουστά... Κουστά... Κουστά... Κουστά... Κουστά... Να πω και κάτι προσωπικό. Κι εγώ στο φάσμα είμαι, αλλά δεν χαιρετώ φασιστικά. Επομένως σου ξεφύγει καμιά φορά, δεν ξέρει. Ελέγχεται αυτό, δεν ελέγχεται. Ειδικά με μια ναζιστο τάση, σου βγαίνει. Ποτέ δεν μου έχει ξεφύγει. Δεν θα έχει αυτή την τάση. Ναι, είναι θέμα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 Ναι αγάπη μου, συγγνώμη η θα τα πούν Αν δω, κάνετε δω, και δω, παιδιά εσείς Εγώ είμαι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας πάντως που δεν σηκώνει τα το χέρι μου Εγώ το κουλάω όταν χαιρετάω Ναι, εγώ πάντως άμα το σηκώσω θα την έχω σφιχτεί την πουνιά. Σωστά, Πρώτη την αριστερή εσύ Την αριστερή Έγινε, Αχιλέας από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 Τερκου στη Λάρισα, ελάτε με ό,τι φοράτε Με αυτό θα έρθω Για θα Θεσσαλονίκη θα... κράτηση στο mor.com Έχω κάνει και τραπέζι και ειστήριο όλοι τα πάντα Φιλιάστα κολικομέρια Κάνα το λέω και για τους άλλους να ακούνε Δεν το ξέρω μωρό μου Έλα, καλέ. Έλα. Αφού είναι λαϊκή στο αφήντρου Μαρκόν το μαρκόνι να μιλάει, γιατί δεν ακούς ακούσει τη λέγοντα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δεν έχω άρνηση. το ξέρουμε, αλλά δεν πειράζει. Μα αρέσει και λίγο έτσι να ακούμε να υποφέρει. Άσε σα αρέσει, ε, αν καλά τώρα το κατάλαβε. θα χρόνια τι. Σωστό, τι, τι πέθεσα κι εγώ. Τι... Έχει δίκιο. Έλα Ελά, σε πόσο καιρό βλέπει το μισοτάκι να βάφει το Μαλί πορτοκαλί, Δεν είναι πορτοκαλί ήδη. Θα το βάψει η πορτοκαλί, τώρα που αναγνωρίζει. Είναι από μέσα και θα βγει μόνο του σιγά σιγά, έτσι γίνεται. Ε, σε πόσο καιρό θα το βεβαιωθεί να τραχυλοφορεί και με το ίδιο Μαλί με το. Μακάρι, αν και νομίζω Βορύδι θα το κάνει πρώτο. Λε. Ήδη το έχει ανοίξει. Και ανοίγει αυτή για τα, για τα δύο φύλλα. Χάρα μου φάνηκε. Πολύ ωραία.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 το ναζί είναι πάντοτε οριζόντιος και κάθετος προς το σώμα του ανθρώπου. Ο μάσκ έκανε ακίνηση δεξιά του χεριού του. Αυτό δεν είναι ναζί. Με το μυρογνωμόνιο τα γνωρίζουμε αυτά να ξέρεις. Ένα φινάκι παραγγελιά για την Παρασκευή. Εκεί που λέει: όρα μια στροφαρά Γιώργη. Βάλε τον Παπαδόπουλο να λέει: Ζήτω η δημοκρατία. Ένα αυτό έτσι. Φινάκι, είπαμε. Όλα μαζί μπλεγμένα, δεν πειράζει. Εντάξει, στροφή προς τα δεξιά υπάρχει και έχει διαπιστωθεί. Ωραία, μια στροφάρα, ένα, Γιώργη. Ζήτω η δημοκρατία. Ω.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 Νίκολη, Νίκολη, καπετάνι εντερετήλει Απόστολες, θέλω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Τι? Αποβγήνει ο πρόεδρος Τραμπ στην Αμερική. Για δώσε. Το έρικα, μαζί μου λίγο μπλεγμένο με τον ε, Αμερικανικό Εθνικό Ήμνο. Oh, It's last we meet. Εγώ τα δεύτερη φορά που τηλέφωνο και κανένα με κρατήσει, ούτε και εσύ, και μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό. Δεν έχει σκεφτεί να βάλει το Στέφανο, αν και δεν είναι τώρα τη με την εκπομπή τη Ιαροπούλου, του τη το στέφανο και τη μάνα του Στέφανο. Okay. Να σημαίνω, ναι, αλλά είναι και ο Στέφανος στη μέση. Είμαι ο Στέφανο τη Ελλάδα. Τον αγαπάω, είμαι ερωτημένη μαζί του. Δεν τον αγαπάω. Τι Στέφανο να μου λέω. Τι Στέφανο. Γιατί είναι ένα μανούλι. Όποιο είναι σε είναι και ωραίο. και Πε μου κάτι, Πρεχριστίνα, αν είσαι με τον Στέφανο και θε να μείνει με αυτόν. Πώ το διαπραγματεύεσαι με τον Κώστα. Ποιο είναι αυτό. Επειδή έχω σαν και Δεν να σα ο και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 ale smasuję arenia, Nie baj to, papaki, nic, pigna. To papaki, baj w cłota, baj to, papaki,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 Αναρχάς. Λοιπόν ο πόλεμος κατά της ημωρίας της μιζέριας είναι πιο σημαντικός από οτιδήποτε άλλος υπολογίας. Μπορείς και άλλα πολλά έμπρημε. Η Ελλάδα είναι η χώρα που είναι πρώτη στο αισθάνονται φτωχοί με υπερτετραπλάσια διαφορά από το δεύτερο. Πιάσατε πως Όλα τα ξέρουν ξεράδια Ευτυχώς υπάρχει ο Κυριάκος Ήρτανε λέει να μας σώσουν Που να μην σώσουνε ποτέ Να κάνω το σαυρό μας Να δεις που κάποτε Θα μας πούνε και μαλακές Διαπάσαν όσων και διαπάσαν μαλακίαν. Να δεις που κάποτε Θα μας πούνε και χαζούς Ο Κόμος τελικά γουστάρει το δούλευμα Η <Τι> να γυμνεί Τι λέτε Χαϊδεύει δώρος <Τι> Szé na telepechnicy, πουλημένο. Kosme mu! Kosme mu! Blazi, ξένο. Εγώ ήμουν πολιτικό κρατούμενο 6 μηνών από την Κούτα. Ξεριζώθηκα όταν ήμουν 14 χρονών. Που λένε οι τράπεζε έχουν ευαισθησίε κτλ. θα βαρύξει στο τσιμάκο από πίσω που λέει Με πιάνουν οι αιμοροίδε μου, Ξύζει ο ποπό μου, ναι. και το χατιδάκι στο καπάκι γη που λέγεται όμως ο ογκόμενό μου. Βάζει το χατιδάκι να λέει ότι θα τις τιμωρήσει τι τράπεζε και φτιάξει τη εσύ, Έχετε πει στον ελληνικό λαό ότι λόγω του αναβαλώμενου φόρου γι' αυτό έχουν την κερδοφορία. Άρα οι ελληνικέ τράπεζε είναι ακόμα ευαίσθητε και ευάλωτε. Με πιάνουν οι μου. Τσούζει ποπό, και ευάλωτε. Έτυχε να έχω και περίοδο. Αλλά ο Τι τράπεζε φορολογούνται παραπάνω από τους υπόλοιπους. Θέλει τρελίτσες να του κάνουν. Ανομαλίες και από πάνω. Η απάντηση η δικιά μου στις τράπεζες είναι Μη σπάτε τα νεύρα των ανθρώπων. Να κατουράω στο πρόσωπο του. Kapuopa. na, hey! na,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 Δέτε να χτίσω μεσονέτε. Τα <Ριλώσαι> κάνω τα παιδιά μου μαριοτέτε. <Ριλώσαι> Μια φορά θαπίτε! Για πάντα τα ππίτελη! <Ριλώσαι> Σε ένα κλούρι γραφείο σαν να γρίμνι <Ριλώσαι> πέσω τέλιωτό Είμαστε έλλεινε! Πάντα στην υγεία μα. Και γι' αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω να βάλει και την Παρασκευή ένα τραγούδι του Καζαντζίδη που λέει Μέσα καπνεργοστάσια και μέσα υφαντουργία Θα βρει κορίτσια όμορφα με ήθο και αξία Δουλεύουν σαν τι που παράγουν μέλι Αλλά κυθείνα στη ζωή καμία τη δεν θέλει Θε με αυτό ήθελε να τονίσει Ότι δεν θέλει ρε παιδί μου την πουτάνα την πιτσυρίκα που τα φτιάχνει με τον πλούσιο Και γι' αυτό έχει απαγορεύσει και το κοσαμασιόν Στον γαζιά που δούλεται Μέσα καπνεργοστάσια και στα υφαντουργία Βρίσκει κορίτσια όμο. Ορπά, με στήματα και αξία. Βουλεύουν σαν τη μέλισσα που φτιάχνει πάντα μέλι. Μα τον ικηθήνα στη ζωή καμία δεν τον θέλει. Αποστόλη, δεν χρόνο την θλιβερή επέτειο χαμού του Τζίμι του Πανούση. Βάζει τον Έλληνα που έχεις μοιξάρει εσύ. Θυμάσαι. Ναι, oh, yeah, δεν το ζητήσατε φέτο. Δεν έπιασα γραμμή, τι να κάνω. Καλά, ωραία. Αυτό. Τι θες τώρα, ε, Να το βάλει την Παρασκευή. Ε, θα το βάλω, έγινε, έλα, για. Έλληνας. Είμαστε Έλληνε, είμαστε Ελλάδα. <Ρι> <Ρι> Αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουμε Η π***σα μεγαλώνει Στα σάλονα δεν σπάσουνε αρνιά Ε, τσίκι τσίκι το κατσίκι Δεν πάει το παπάκι στην ποταδιά Στο διάλο να πας και να μην γυρίζεις Γεια Πουστόλη Γεια Μια παραγγελιά για Παρασκευή Δώσε Μικρές νοφίες του μικρού τσίκου Έγινε Είναι που όμοιρεύεται Πως Πώ μπαίνει μέσα σε παλιέ φωτογραφίε. Εγώ ήμουν πολιτικό κρατούμενο 6 μηνών από τη Πούτα. Ξέρει αν μπορούσε, θα έκανε μία Μικρέ και μεγάλε επαναστάσει του αυτονόητου. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρί μικρέ νοτίε. Σκάνδαλα αντί για διαφάνεια. Φακατίτα σμούρια σε τη φτέρνα. Περδεύω το τσουκβόξ με τη λατέρνα Πάνω από το τάφο το κυφαρίσι Μαύρη χέλω να με έχει κατουρίσει Όταν παίρνετε η Αγελάδα Βλάχι ξένο, πολύ χαμένο Μου τρώει τα σπλάχνα και βγάζω ανάγκη Θα πω καλή χρονιά είναι λίγο αργά βέβαια Αλλά εγώ θα το πω τώρα δεν βαριέσαι Καλή χρονιά Δε καμιά δετάξει Αποστολή Αυτό το ηχητικό Από το 112 από τα παιδιά Θα θέβει. θεωρώ ότι πρέπει να παίξει Ξέρω ότι είναι δύσκολο Δηλαδή και εγώ δυσκολεύτηκα πολύ Που το άκουσα Μία φορά το άκουσα Και δεν μπόρεσα να τα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 Κουσμό, τι φούσμο θα αργήσω απόψε. Ένα θαγεινό με τι δραχιέ και του καπνού. Το τελευταίο εισιτήριο κόψε. Για αυτό το τρένο που θα κήξει του ουρανού. Τι κάνω, φίλε μου, σα αρπαρώ απόψε. Ει δρομολόγια, διχώ επιστροφή. Το σεβασμό σου στη μνήμη μα δώσει. Το εγκλημάτο μην αφήσει να ξεχαστεί. Αν δε του στείλουμε εμεί το μια μέρα να φροντίζουμε.